Λόγος 28. Πέρι προσευχής για την Ιράν προσευχήν τη μητέρα των αρετών και για το πώς πρέπει να παρίστατε της εις αυτήν νοερός και σωματικός. Προσευχή ως προς την ποιότητά της είναι συνουσία και ένωση του ανθρώπου με το Θεό και ω προς την ενέργειά της σύστασης και διατήρησης του κόσμου, συμφιλίωσης με το Θεό, μητέρα των δακρύων, καθώς επίσης και θυγατέρα, συγχώρηση των αμαρτημάτων, γέφυρα που σώζει από τους πειρασμούς, τείχος που μας προστατεύει από τις θλίψεις, συντριβή των πολέμων, έργο των αγγέλων, τροφή όλων των ασωμάτων η μελλοντική ευφροσύνη, εργασία που δεν τελειώνει, πηγή των αρετών, πρόξενος των χαρισμάτων, αφανής πρόοδος, τροφή της ψυχής, φωτισμός του νου, πέλεκης που χτυπά την απόγνωση, απόδειξη της ελπίδος, διάλυση της λύπης, πλούτος των μοναχών, η προσευχή, θησαυρός των ησυχαστών, μείωσης του θυμού, καθρέφτης της πνευματικής προόδου, φανέρωσης των μέτρων, δήλωσης της πνευματικής καταστάσεως, αποκάλυψης των μελλοντικών πραγμάτων, σημάδι της πνευματικής δόξης που έχει κανείς. Η προσευχή είναι για αυτόν που προσεύχεται πραγματικά, δικαστήριο και κριτήριο και βήμα του Κυρίου, πριν από το μελλοντικό βήμα. Δεύτερον. Ας εγερθούμε και ας ακούσουμε την ιερή αυτή βασίλισσα των αρετών, να φωνάζει με υψωμένη τη φωνή και να μας λέει, «Δεύτε πρός με πάντες, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αν απαύσω Άρατε τον ζυγόν μου, εφιμάς. Και βρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών και ίασιν τες πληγέ ημών. Ο γάρζιγός μου Χριστός και τα πτέσματα μεγάλων ιαματικός υπάρχει. <ΣΣΣΣ> Μαπθέος Α 28-30 <ΣΣΣ> Όσοι πηγαίνουμε να παρασταθούμε ενώπιον του Βασιλέως και Θεού και να συνομιλήσουμε μαζί Του, ας μη προχωρούμε χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία. Διότι υπάρχει φόβος, αν μας δει από μακριά να έχουμε τα όπλα και τη στολή που αρμόζουν για την παρουσίαση ενώπινου του βασιλέους, να διατάξει τους υπηρέτες και λειτουργούς Του να μας δέσουν και να μας εξορίσουν μακριά από το πρόσωπό Του και τις δαίσεις μας, να σκίσουν να τις πετάξουν στο πρόσωπό μας. Τέταρτον, όταν ξεκινάς να σταθείς ενώπιον του Κυρίου, ας είναι όχι το σου συσψυχήσου υφασμένος με το νήμα ή μάλλον με το λίμα της Αμνησικακία. Ήδε τίποτε δεν πρόκειται να ωφεληθεί από την προσευχή, Όλο το ύφος και το λεκτικό της προσευχής σου ας είναι ανεπιτίδευτο, διότι ο Τελώνης και ο Άσοδος με ένα μόνο λόγο συμφιλιώθηκαν με το Θεό. Πέμπτον, μία είναι εξωτερικός η στάση της προσευχής, αλλά παρουσιάζει εσωτερικός πολλές ποικιλίε και διαφορές. Άλλοι συνομιλούν μαζί του, με τον Κύριο, σαν με φίλο και Κύριό τους και του προσφέρουν τον ύμνο και την οικεσία χάριν των άλλων και όχι του εαυτού τους. Άλλοι ζητούν πλούτο και δόξα και περισσότερη παρησία. Άλλοι παρακαλούν να απαλλαγούν τελείως από τον εχθρό τους. Μερικοί κετεύουν να του δοθεί κάποια τιμή και μερικοί για την τέλεια εξάλυψη του χρέους τους. Άλλοι ζητούν απελευθέρωση από τα δεσμάτων παθών και άλλη συγχώρηση των αναμυμάτων τους. Έκτον Πριν από όλα, ας βάλουμε στον κατάλογο της δεήσεώς μας την ειλικρινή ευχαριστία. Στη δεύτερη σειρά, την εξομολόγηση των αμαρτιών μας, και τη συντριβή της ψυχής μας με συνέστηση. Και εν συνεχεία ας αναφέρουμε τα αιτήματά μας προς το Παν Βασιλέα. Ο τρόπος αυτός της προσευχής είναι άριστος, όπως απεκαλύφθησε κάποιον από τους αδελφούς, από άγγελο του Κυρίου. 7. Εάν κάποτε στάθηκες ως υπόδικος εμπρό σε επίγειο δικαστή, δεν χρειάζεσαι άλλο υπόδειγμα για την παράσταση στην προσευχή σου. Εάν δε δεν εστάθηκες ακόμη, <κοκοί> αλλά ούτε και τους άλλους είδε να δικάζονται, τουλάχιστον ας το διδαχτείς αυτό από τις οικεσίες των ασθενών προς τους γιατρούς, όταν πρόκειται να χειρουργηθούν ή να καυτηριαστούν. Όγδον. Μην επιτιδεύεσαι, μην επιτιδεύεσαι, τα λόγια της προσευχής. Διότι πολλές φορές τα απλά και ανεπιτίδευτα ψελίσματα των μικρών παιδιών ευχαρίστησαν και ικανοποίησαν τον ουράνιο πατέρα τους. Ένατον. Μη ζητήσεις να λέγεις πολλά στην προσευχή σου, για να μην διασκορπιστεί ο νου σου αναζητώντας λόγια. Ένας λόγος τελωνικός εξηλαίωσε το Θεό, και ένα λόγος πίστεως έσωσε το ληστή. Η πολυλογία στην προσευχή πολλές φορές δημιούργησε στο νου φαντασίες και διάχυση, ενώ αντιθέτως η μονολογία συγκεντρώνει το νου. Δέκατον. Όταν αισθάνεσαι ή κατάνοιξη σε κάποιο λόγο της προσευχής σου, σταμάτησες αυτόν διότι τότε συμπροσεύχεται μαζί μας ο φύλακας άγγελός μας. Ενδέκατο. Μην προσεύχεσαι με παρησία, έστω και αν διαθέτει καθαρότητα. Αντιθέτως, πλησίασε με πολύ ταπεινοφροσύνη και έτσι θα αποκτησει περισσότερη παρησία. Δωδέκατον κι αν ακόμη έχει ανεβεί όλη την κλίμακα των αρετών και τότε πάλι να προσεύχεσαι υπέραφέσεως των αμαρτιών σου ακούντας τον Παύλο να βοά πρώτο πρώτος ημί εγώ» Πρώτη προστιμόθηαν επιστολή κεφάλαιον Α στίχος 15 Δέκατον τρίτον «Τα φαγητά τα αρτίουν με το λάδι και με το αλάτι» και στην προσευχή δίνουν φτερά η ζωή της σοφροσύνης και αγνότητος και τα δάκρυα. Δέκατον τέταρτον Αν ενδυθείς καλά την πραότητα και την αοργησία, τότε δεν θα κοπιάσεις πολύ να ελευθερώσεις τον νου σου από την αιχμαλωσία. Δέκατον πέμπτον Εως αποκτήσουμε προσευχή ένα αργή, Ας μοιάζουμε με εκείνου που γυμνάζουν στις αρχές τα νηπία πώς να βαδίζουν. Δέκατον έκτον, να πικτεύει, δηλαδή να πηγμαχείς, ώστε να ανυψώσει, να ανυψώνει ή μάλλον να περικλείεις τις σκέψεις σου μέσα στα λόγια της προσευχής. Κι αν λόγω της νηπιακή σου πνευματικής καταστάσεω ατωνίσει και ξεφύγει, σημάζεψέ την πάλι τη σκέψη σου διότι ίδιον του νου είναι το άστατον και ίδιον του Θεού τον να μπορεί όλα να τα σταθεροποιεί Δέκατον 7 Αν αγωνίζεσαι συνεχώς και αποφασιστικός τότε θα σε επισκεφτεί και σένα εκείνος που θέτει όρια στη θάλασσα του νου και κατά την ώρα της προσευχής σου θα της πεις θα της πει Μέχρι τούτου αλέψε, κι ούχ υπερβύσει. Ιώβ λαμδαΐτα ένδεκα. Δέκατον όγδον. Είναι αδύνατο να δεσμεύσει κάποιος ένα πνεύμα, όπως το νου. Όπου παρουσιαστεί ο κτίστης του πνεύματος, τα πάντα υποτάσσονται. Δέκατονένατον. Εάν κάποτε αντικρίσεις καθαρά τον Ήλιο, δηλαδή των Χριστόν, τότε θα κατορθώσεις και να συνομιλήσεις μαζί Του όπως πρέπει. Ιδεμή, πώς μπορείς να συνομιλήσει πραγματικά με κάποιον που δεν τον έχεις δει? 20. Αρχή της προσευχής είναι τα να διώκονται οι εχθρικέ προσβολές στην αρχή τους, με έναν αποφασιστικό λόγο. Μέσον, το να παραμένει ο στα λόγια και στα νοήματα της προσευχής. Και τέλος, το να αρπαγεί ο προς τον Κύριο. 21. Άλλοι είναι οι αγαλλοί που δοκιμάζουν στην προσευχή τους οι κοινοβιάτες μοναχοί και άλλοι οι Διότι πρώτοι, Ίσως να επηρεάζεται κάπως από την κοινοδεξία ενώ η Δευτέρα είναι γεμάτη από ταπεινοφροσύνη. 22 Αν γυμνάζεις πάντοτε το νου σου να μην φεύγει μακριά τότε και κατά την ώρα της τραπέζης θα ευρίσκεται κοντά σου. Εάν όμως συνηθίζει να περιπλανάτε ελεύθερα, ποτέ δεν θα κατορθωθεί να παραμένει πλησίον σου. 23. Ο μεγάλος εργάτης της μεγάλης και τελείας προσευχής, δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, λέγει «Θέλω υπήν πέντε λόγους το νοή μου, πρώτη προς Κορινθίους για τα ΔΕΛΤΑ 19, πράγμα που είναι ξένο για τους νηπίους και αρχαρίους». Γι' αυτό εμείς σαν ατελείς, εκτός από την ποιότητα, έχουμε ανάγκη και από την ποσότητα της προσευχής. Το δεύτερο, άλλωστε, είναι πρόξενο του πρώτου. «Ο Θεός», λέγει η Γραφή, «δίνει προσευχή καθαρή σε που προσεύχεται, έστω και λιπαρά, αλλά χωρίς να υπολογίζει κόπο και πόνο». 1 Βασιλέον, Β' κεφάλαιο, στίχος 9. 24. 24. Άλλο πράγμα είναι ο ρίπος της προσευχής και άλλο ο αφανισμός και άλλο η κλοπή και άλλο ομώμος. ο Ο ρίπος είναι το να ίστασαι ενώπιον του Θεού και να έχεις εσχρές σκέψεις. Ο αφανισμός είναι το να εχμαλωτίζεται ο νου από μάτες, φροντίδες και μέριμνες. Η κλοπή είναι το να πέφτει οι σκέψεις ανεπέστητα σε ρεμβασμούς και μόμος είναι ο οποιοσδήποτε πειρασμός που έρχεται να μας στίξει την ώρα της προσευχής. 25. Όταν είμαστε μόνοι μας κατά την ώρα της προσευχής, τότε ας λαμβάνουμε μόνοι εσωτερικά την αρμόζουσα εκετευτική στάση. Όταν όμως απουσιάζουν εκείνοι που θα μας επενούσαν, τότε ας συμμορφώσουμε ανάλογα και την εξωτερική μας στάση. Διότι στους ατελείς πολλές φορές ο συμμορφώνονται προς τη στάση του σώματος. 26. Περι προσευχής Όλοι βέβαια, αλλά περισσότερο εκείνοι που πηγαίνουν στο βασιλέα για να ζητήσουν άφεση του χρέους τους, έχουν ανάγκη από απερίγραπτη συντριβή. 27. Εάν ακόμη βρισκόμαστε στο δεσμοτήριο, ας ακούσουμε τα λόγια του Αγγέλου προς τον Πέτρο. Ζώσε την ποδιά της υπακοής, βγάλει από πάνω σου τα θελήματά σου, και έτσι γυμνός πλησίασε και προσευχήσου στον Κύριο, ζητώντας το ειδικό του μόνο θέλημα πράξεις Ιβ8 και θα αποκτήσεις τότε τον Θεό ο οποίος θα κρατά το τιμόνι της ψυχή σου και θα σε κυβερνά ακίνδυνα. 28. Αφού εγερθείς από τη φιλοκοσμία και τη φιλιδονία πέταξε από πάνω σου τις μέριμνες βγάλε από πάνω σου τις σκέψεις, απαρνήσου το σώμα και τότε προσευχή σου. Διότι η προσευχή δεν είναι τίποτε άλλο παρά αποξένωσης από όλο τον ορατό και αόρατο κόσμο. Θεέ μου, τι γάρ μη υπάρχει εν το ουρανό, τίποτε, και παρά σου τι θέλησα επί της γης, «Τίποτε, παρά μόνο το να προσκολώμε πάντοτε σε Σένα, απερίσπαστα μέσω της προσευχής». Μερικοί ζουν με την επιθυμία του πλούτου, άλλοι με την επιθυμία της δόξης και άλλοι με κάποιου άλλου κτίσματος. «Εμή δε το προσκολάστε το Θεό επιθυμητόν εστί, τίθεστε εν αυτό την ελπίδα της απαθίας μου». Φσσαλμό Ωβ. 28. 29η. Η η έδωσε φτερά στην προσευχή. Χωρί αυτήν την προσευχή δεν μπορεί να πετάξει στον ουρανό. Τριακοστό. Όσοι είμαι θα εμπαθεί, μας παρακαλέσουμε γι' αυτό με υπομονή και επιμονή τον Κύριο, διότι όλοι οι απαθείς από την εμπάθεια προχώρησαν και έφτασαν στην απάθεια. 31. Παρόλον Παρόλο ότι σαν Θεός που είναι, δεν φοβείται των Θεών ο Κρητής. Εν όμως, επειδή Τον ενοχλεί η χείρα, η ψυχή δηλαδή που εχείρεψε από Αυτόν με αλφα κεφαλαίο, με τις αμαρτίες και τις πτώσεις της, θα εκδικηθεί και θα την σώσει από τον αντίδικό της, δηλαδή από το σώμα και από τους εχθρούς της δαίμονες. 32. Ο Θεός, ο καλός μας οικονόμος, τους ευγνώμενε, τους εφελκύει στην αγάπη του, τους ευγνώμενε, με τη σύντρομη εκπλήρωση του αιτήματός των, ενώ τις αχάριστες και όμοιες με τους σκύλους ψυχές, τις αναγκάζει να κάθονται πλησίον του προσευχόμενες, πεινασμένε και διψασμένες για το αίτημά τους. Διότι ο αγνόμονο σκύλος, μόρις πάρει το ψωμί, απομακρύνεται αμέσω από εκείνον που του το έδωσε. 33. Να μην λέγεις ότι αν και προσευχήθηκες πολύ καιρό δεν κατόρθωσες τίποτε, διότι ήδη κάτι σπουδαίο κατόρθωσες. Τι αλήθεια υπάρχει ανώτερο από την προσκόληση στον Κύριο και από τη συνεχή παραμονή σε αυτή την ένωση. 34. 34. Δεν φοβείται τόσο ο κατάδικος την απόφαση της τιμωρίας του, όσο φοβείται ο εργάτης της προσευχής τη στάση του στην ώρα της προσευχής. Γι' αυτό και αν είναι σοφός και έξυπνος, με την ανάμνηση αυτής της ώρας θα μπορεί να αποστρέφεται κάθε λιδωρία και οργή και μέρημνα και ασχολία και θλίψη και χορτασμό και λογισμό και πειρασμό. Τριακοστόν να προετοιμάζεσαι με την αδιάλειπτο εσωτερική προσευχή προκειμένου να σταθείς να προσευχηθείς και έτσι σύντομα θα προοδεύσεις την προσευχή. 36. Είδα μερικούς να λάμπουν στην υπακοή τους και να μία αμελούν όσο τους ήταν δυνατό την ωερά μνήμη του Θεού. Και μόλις εστάθηκαν στην προσευχή, εκυριάρχησαν σύντομα στο νου τους, αυτοσυγκεντρώθηκαν και έχιναν κρουνιδόν τα δάκρυα. Και τούτο διότι ήταν προετοιμασμένοι από την οσία υπακοή. Τριακοστών έβδομων Στην ψαλμωδία που γίνεται με πολλούς ακολουθούν αιχμαλωσίε και ρεμβασμοί. Στην καταμόνα σώμας προσευχή δεν παρατηρούνται αυτά. Αλλά αυτή την πολεμία κηδεία, ενώ την πρώτη την βοηθάει η προθυμία. 308. Την αγάπη του στρατιώτου προς το βασιλέα την έδειξε η ώρα του πολέμου και την αγάπη του μοναχού προς το Θεό την δοκίμασε ο καιρός και ο τρόπος της προσευχής. Την πνευματική σου κατάσταση θα σου τη φανερώσει η προσευχή σου οι θεολόγοι άλλωστε χαρακτήρισαν την προσευχή καθρέπτη του μοναχού. 300 ένατων Εκείνος που ασχολείται με κάτι και το συνεχίζει, ενώ εσήμανε η ώρα της προσευχής, αυτός εμπέζεται από τους δαίμονες. Διότι αυτό επιδιώκουν οι κλέφτες, ώρα με την ώρα να κλέβουν το χρόνο της προσευχής μας. 400 μην αρνείσαι να προσεύχεσαι για κάποια ψυχή που σου το ζήτησε, έστω και αν δεν διαθέτεις καρποφόρο προσευχή, διότι εκείνη, η πίστη εκείνου που ζήτησε την προσευχή έσωσε πολλές φορές και εκείνον που προσευχήθηκε και μάλιστα με συντριβή καρδίας. Μην υπερηφανεύεσαι αν προσεύχεσαι για άλλους και εισακούεσαι, διότι η πίστης αυτών ενήργησε ώστε να εισακουστεί η προσευχή σου. 41. Κάθε μαθητής να εξετάζεται από το δάσκαλό του καθημερινά στα μαθήματα που διδάχτηκε. Και από κάθε νου θα ζητηθεί και δικαίως να παρουσιάσει σε κάθε προσευχή του τη δύναμη εκείνη που έλαβε από το Θεό. Γι' αυτό ας προσέχουμε. 402. Όταν προσευχήθεί με προσοχή και επιμέλεια, τότε σύντομα θα πολεμηθείς από το πάθος της οργής, διότι έτσι είναι το σχέδιο των δαιμόνων. Κάθε αρετή προπάντων όμω στην προσευχή, ας την πάντοτε με πολύ συνέστηση. Και η ψυχή τότε προσεύχεται με συνέστηση, τότε προσεύχεται όταν υπερνικήσει το θυμό. Τεσσερακοστόν Όσα αποκτούμε με πολλές εικαισίες και σε κάθε χρόνο, αυτά είναι μόνιμα. Όποιος απέκτησε μέσα του τον Κύριο, δεν ρυθμίζει πλέον ο ίδιος τα λόγια και το σχέδιο της προσευχής, διότι τότε το πνεύμα εντυγχάνει υπεραυτού αυτού στεναγμής τη, όπως λέει ο Παύλος στου Ρωμαίους, στο Ιτα 26. Τεσσαρακοστόν Να μην δεχτείς την προσευχή σου καμιά αισθητή εικόνα και φαντασία για να μην πλανηθείς και παραφρονήσεις. 45. Για κάθε έτοιμα η πληροφορία εμφανίζεται στην προσευχή. Πληροφορία είναι η απαλλαγή από την αμφιβολία. Πληροφορία είναι η βεβαία και ασφαλής φανέρωσης Ενό αγνώστου πράγματος. Τεσσαρακοστών έκτων Να γίνεσαι υπερβολικά ελεήμον και συμπονετικό. εσύ που καλλιεργεί την προσευχή, διότι με την ελεημοσύνη οι μοναχοί εκατονταπλασίων αλείψονται στην παρούσα ζωή. Και το επόμενο του αγγελικού λόγου, δηλαδή, το Ζωήν αιώνιον κληρονομήσουση του Ματθέου Ιωταθήτα κεφάλαιο 29 θα το απολαύσουν στο μέλλοντα αιώνα. 47 εβδομών Ήλθε το πυρ του θείου πόθου μέσα στην καρδιά και ανέστησε την προσευχή. Αφού δε η προσευχή αναστήθηκε και ανελήθη τους ουρανούς έγινε στο ανώγειο της ψυχής η κάθοδος του πυρός του Αγίου Πνεύματος. 408. Μερικοί ισχυρίζονται ότι η προσευχή είναι ανωτέρα από τη μνήμη του θανάτου. Εγώ όμως γνωρίζω να εξυμνώ εξίσου τις δύο ουσίες της μιας υποστάσεως. 409. Ο ικανός ύπο συνήθως, καθώς αρχίζει να τρέχει, θερμαίνεται και προχωρώντας αυξάνει την του δρόμου του. Ως δρόμο εννοώ την υμνοδία, και ως ύπο τον ανδρίο Νου, ο οποίος πόρωθεν ως φρένεται πολέμου. Ιώβ λαμδαθήτα 25 και προετοιμάζεται για τη μάχη και πάντοτε δείχνεται ανίκητος. 50. Είναι βαρύ να αρπάξεις το νερό από το στόμα του υψασμένου. Βαρύτερο είναι να διακόψει μια ψυχή που προσεύχεται με κατάνοιξη από την πολυπόθητη αυτή προσευχή της πριν την τελειώσει. Πέντη κοστών πρώτον Μην αναχωρήσεις από την προσευχή σου πριν δεις να σταματούν σύμφωνα με την οικονομία του Θεού το πύρτης χάριτος και το ήδωρο των δακρύων. Διότι ίσω να μην σου δοθεί πάλι σε ολόκληρη τη ζωή σου τέτοια ευκαιρία για τη συγχώρηση των αμαρτιών σου. Εκείνος που γεύθηκε τη χάρη της προσευχής συνέβη ώστε πολλές φορές από έναν απρόσεκτο λόγο που είπε να μολύνει το νου του και έτσι μόλις στάθηκε στην προσευχή δεν βρήκε το ποθούμενο όπως συνήθως. Πετήκοστόν δεύτερον. Άλλο είναι το να επισκοπείς, να εποπτεύεις δηλαδή συχνά την καρδιά σου, και άλλο το να επισκοπεύεις, να κάνεις δηλαδή χρέος επισκόπου σε αυτήν. Στην πρώτη περίπτωση, όταν δηλαδή επισκοπείς, ο μιαζίμε μοιάζει με άρχοντα. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση, όταν επισκοπεύεις, ο μιαζίμε μοιάζει με αρχιερέα, ο οποίος προσφέρει στο Χριστό λογικές θυσίες. Και όπως λέει κάποιος που έλαβε την προσωνυμία του θεολόγου, το Άγιον και υπερουράνιον πυρ, δηλαδή το Άγιον Πνεύμα, τους πρώτους τους επισκέπτεται ως φλόγα και τους καταφλέγει, διότι έχουν ακόμη ανάγκη καθάρσεως, ενώ τους δεύτερους ως φως και του φωτίζει, διότι έφτασαν στα μέτρα της τελειότητος. Το ίδιο δηλαδή το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται πυρ καταναλίσκον, 2 2β29 και φως φωτίζον, β κολυνθίους δελτα ε. Αγίου Ιωάννου συναίτου, Λόγος Περιπροσευχής. Συνέχεια. Γι' αυτό και μερικοί όταν εξέρχονται από την προσευχή είναι σαν να εξέρχονται από φλογισμένο καμίνι αισθανόμενοι συγχρόνως μια ελάφρωση και ένα καθαρισμό από το ρήπο και το βάρος της αμαρτίας και άλλοι πάλι αισθάνονται σαν να φωτίστηκαν με φως και σαν αφόρεσαν φόρεσαν την διπλοίδα της ταπεινώσεως και της αγαλιάσεω, Το μανδύα δηλαδή της αγαλιάσεω. Όσοι εξέρχονται από την προσευχή τους χωρίς να αισθάνονται καμιά από τις δύο αυτές ενέργειες αυτοί προσεύχονται όχι πνευματικά αλλά σωματικά για να μην υπό Ιουδαϊκά διότι εάν ένα ανθρώπινο σώμα που εγγίζει σε άλλο υφίσταται κάποια επίδραση και αλλίωση, πώς δεν θα δοκιμάσει επίδραση και αλλίωση εκείνος που με καθαρά χέρια εγγίζει για της προσευχής και της θεωρίας το σώμα του Θεού. 53. Ο πανάγαθος βασιλεύς μας, όπως ακριβώς και ο επίγειος βασιλεύς, Προσφέρει τα δώρα του στους στρατιώτες του, άλλοτε ο ίδιος, άλλοτε με έναν φίλο του, άλλοτε με έναν υπηρέτη και άλλοτε με άγνωστο τρόπο, αλλά και ανάλογα με το χυπτόνα της ταπεινώσεως που ο καθένας φοράει. 54. Στον επίγειο βασιλέα είναι αποκρουστικός εκείνος που παρίσταται ενώπιον του, και εν συνεχεία γυρίζει το πρόσωπό του και συζητεί με τους εχθρούς του βασιλέως. Παρόμοια είναι αποκριστικό στον Κύριο, Αυτός που ενώ προσεύχεται δέχεται ακάθαρτους λογισμούς. Πεντηκοστών Όταν βλέπεις τον σκύλο, τον Κίνα, γράφει ο Άγιος, να έρχεται για να σε αποσπάσει με κάποια πρόφαση από την προσευχή, Κυνήγησέ Τον με το όπλο και κάθε φορά που θα γαβγίζει με ανέδεια, εσύ μην υποχωρεί. 56. Να ετείς να ζητάς από το Θεό με δάκρυα και πένθος, να ζητάς με υπακοή, να κρούεις τη θύρα του Θεού με μακροθυμία διότι αυτός που ζητάει έτσι λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούντι ανηγήσετε, και σε αυτόν που χτυπά την πόρτα του Θείου Ελέου. θα ανοίξει. Ιωτάλφα Λουκά, δέκατος στίχος. Πρόσεξε αγαπητέ μου, μήπως προσευχηθείς χωρίς την απαιτούμενη προσοχή για κάποια γυναίκα και σε κλέψει εκ ο διάβολος, δηλαδή σε ρίξει στην αμαρτία. Πεντηκοστών Όταν προσεύχεσαι μη θέλεις να εξομολογήσεις τις αρκικές αμαρτίες σου λεπτομερώς και όπως ακριβώς έγιναν, για να μην γίνεις εσύ ο ίδιος επίβουλος και επικίνδυνος στον εαυτό σου. 58. Ο καιρός της προσευχής, ας μην γίνει για σένα ώρα που θα σκεφτείς σπουδαία και αναγκαία θέματα, έστω και πνευματικά. Διαφορετικά, άφησες και σου έκλεψαν το πολυτιμότερο. 529. Όποιος κρατάει στα χέρια του το αραβδί της προσευχής, δεν πρόκειται να σκοντάψει, αλλά κι αν ακόμη σκοντάψει δεν θα πέσει εντελώς, διότι η προσευχή είναι ένας ευσεβής τύρανο του Θεού, διότι η προσευχή είναι ένας ευσεβής τύραννος του Θεού. Την ωφέλεια εκ της προσευχής μπορούμε να την καταλάβουμε από τα εμπόδια που θα μας φέρουν οι δαίμονες κατά τις ώρες των ακολουθειών, τον δέκαρπό τη προσευχή από την ήττα του εχθρού, καθώ λέει και ο ψαλμοδό, εν τούτο έγνων ότι τεθέλικα κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρό μου έπαι με. Ψαλμό μη 12. Δεν θα χαρεί ο εχθρό μου για μένα στον καιρό του πολέμου. Επίση, λέει ο ψαλμό του Δαβίδ. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου. Δηλαδή φώναξα στο Θεό, με το στόμα μου, αλλά και με την ψυχή μου, και με το πνεύμα μου. Διότι όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι δύο τελευταίοι, η ψυχή και το πνεύμα, εκεί ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Θεός. Ματθέος Ιωταΐτα 20. Εξικοστών. Ούτε τα σωματικά ιδιώματα, αλλά ούτε και τα πνευματικά είναι σε όλους όμοια. Γι' αυτό σε άλλους φαίνεται ο πιο κατάλληλος η σύντομη ψαλμοδία και σε άλλους η μακροτέρα, η μεγαλύτερη ψαλμοδία σε διάρκεια. Και οι πρώτοι ισχυρίζονται ότι πολεμούν έτσι την εχμαλωσία του νου τους, ενώ οι δεύτεροι ισχυρίζονται ότι πολεμούν την αμάφειά του. Εξικοστών πρώτων Εάν αδιάκοπα προσεύχεσαι στον βασιλέα κατά τον εχθρών σου ως άκης έρχονται να σε πειράξουν έχει θάρρος και δεν πρόκειται να κοπιάσεις πολύ διότι αυτοί οι ίδιοι θα απομακρυθούν από κοντά σου σύντομα επειδή δεν θέλουν οι ανώσοι να σε βλέπουν αστεφανώνεσαι πολεμώντας εναντίον τους με την προσευχή. Επιπλέον θα φύγουν και επειδή του μαστιγώνει η προσευχή σαν φωτιά Εξικοστών δεύτερον Δείξε όλη την ανδρεία σου και την προθυμία σου όταν προσεύχεσαι και θα έχει τον ίδιο το Θεό διδάσκαλο στην προσευχή σου Εξικοστών τρίτων Δεν μπορούμε να διδαχτούμε το πώς να βλέπουμε διότι εκφύσεως το γνωρίζουμε μόνοι μας. Παρόμοια δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με τη διδασκαλία του άλλου το κάλο της προσευχής, διότι η προσευχή έχει ως διδασκαλότης τον Θεό. Τον διδάσκοντα άνθρωπον γνώσιν και δίδοντα ευχήν το ευχομένο και ευλογούντα έτη δικαίων.